Ο ρόλος της μειοψηφίας είναι να ελέγχει. Θα μπορούσε όμως να ήταν πολύ διαφορετικός με την έννοια ας έρθουν να ενημερωθούν ποιε κινήσει έχουν γίνει, ποια είναι τα εμπόδια, ποια θα ξεπεράσουμε μαζί. Να σας πω κάτι πέρασαν δύο χρόνια. Έχω ανοίξει εκατοντάδε θέματα και έχω βρει χιλιάδες δυσκολίες με είτε σε κεντρικό πολιτικό σκηνικό με τις εναλλαγές των κυβερνήσεων είτε οικονομικά. χθε. Με το που γκρεμίστηκε εκείνο το σπίτι στην Μιχαήλ Πετρίδη, σε συνεννόηση τονίζω με τους ιδιοκτήτες και τους ευχαριστώ που ανταποκρίθηκαν στην προσπάθεια που κάναμε. Το ίδιο έγινε σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες να ανοίξει και η καμύρου Έρχομαι σε ένα άλλο θέναμου. Λένει κάτι και «μα, θέλουμε πεζοδρόμια, θέλουμε ναι. Πέτος γίνονται 300.000 πεζοδρόμια. Έλα, έργο δύο, δύο, τεδο, χιλιόμετρα. Εάν είχαμε... Τα χρήματα που είχανε και ο κύριος Χαντζευθυμίου το 2009 14 εκατομμύρια διφοδό θα έκανα 14 χιλιόμετρα πεζοδρόμια και όχι 1.400. Έλα όμω που δεν τα έχουμε. Γι' αυτό λέω να θυμηθούν το καιρό που έρεε το χρήμα με το διφοδό τι γινόντουσαν. Ναι. Αυτό να θυμηθούν. Και ο κύριος Καρίκης που ήταν στην περασμένη θητεία που σουν 8, 9, 10 εκατομμύρια το χρόνο εάν στη διετία που πέρασε είχα τη δυνατότητα να μετατρέψω σε δράσεις, σε έργα, 20 εκατομμύρια, τότε θα μπορούσαν να μου μιλήσουν και να μου κάνουν κάτι. Τώρα, με δύο πόρους, να γίνονται, όσο γίνονται, ασφαλτοστρώσεις. Μόλις άρχισαν οι ασφαλτοστρώσεις, αύριο γίνονται στα πέλια της Καρήρκας, ένας δρόμος που είχε ε, δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και συνέβαινε την Ρόδου Καλληθεία με την ε, Έγινε μες στην πόλη. Μεθάβιο θα γίνει στη Μητρόπολη πλατεία Φόκιαλη. Θα γίνει στο παλιό νοσοκομείο. Από το ειστέρημά μας. Τώρα, η κριτική καλοπροαίρετη να είναι, καλοδεχούμενη μας κάνει καλύτερους.